πρέπει να διαχωρίσουμε τις ανάγκες ίδρευσης από τις ανάγκες της άρδευσης για αυτό οι ανάγκες ίδρευσης είναι σε ορισμένες περιοχές μεγάλες άρα πρέπει να δούμε πως λειτουργεί να αρχίσω από τα νότια ο ΤΟΕΒ στην Απολακιά για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υφισταμένων μεγάλων ποσοτήτων για άρδευση στο φράγμα της Απολακιάς να έρθω στην Λιμνοδεξαμενή, γιατί περί λιμνοδεξαμενήσεις πρόκειται, μπορεί να έχουμε, δεν είναι φράγμα, mm. σκολονίτη μεταξύ Γενναδίου και Λαχανιάς, που έγινε μια πρώτη παρέμβαση από την ΔΕΑ, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα δίχτυα, προς Λαχανιά και τώρα πιστεύω και προς το γενάδι αυτέ οι περιοχές αρδεύονται όμως δημιουργούσαν πρόβλημα στο παραλιακό μέτωπο της περιοχής αυτής της νότια Ρόδου γιατί εφόσον δεν λειτουργούσε το δίχτυο άρδευσης από το Σκολονίτη οι παραγωγοί που βρισκόντουσαν και δουλεύουν εκεί και έχουν ως μοναδικό τους εισόδημα το εισόδημα από την αγροτική απασχόληση, έπρεπε να πάρουν νερό, το οποίο νερό ήταν το ίδιο που έπρεπε να πάρουν και τα ενοικιαζόμενα και τα εξοχικά. Και είχαμε λοιπόν τις μεγάλες κόντρες όταν οι ΜΕΝ, οι ή οι αλλά λέω οι διοχτήτες στην παραλία έπρεπε στην αρχή της σεζόν να γεμίσουν όλοι μαζί τις πισίνες να ποτίζουν τον Καζόν κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο που επισκέπτον την περιοχή και υπήρχε η κόντρα μεταξύ παραγωγών και ιδιοκτητών των α, κινήτων αυτών ε, φέτος έχουν δρομολογηθεί αυτά τα πράγματα να προχωρήσει και το φράγμα να, της ε, Απολακιάς στην ε, σε συνεργασία η ΔΕΙΑ με τον ΤΟΕΒ για την ανεξάρτητη ανεξάρτητος οργανισμός που διαχειρίζεται και υπό την εποπτεία του αντιδημάρκου του πρωτογενού τομέα. Εδώ είναι απόλυτα επιβεβλημένη πλέον η συνεργασία της περιφέρειας που διαχειρίζεται το φράγμα με την όποια μορφή διαχείρισης θα επιλέξει με διαγωνισμό με ανάθεση σε ιδιότητα. αυτό είναι επιλογή της περιφέρειας και το ξέρω γιατί ξέρετε ότι προέρχομαι από τα σπλάχνα της περιφέρειας. Λοιπόν το φράγμα μετά την ολοκλήρωσή του ανατέθηκε πριν τέσσερα. Δύο πέρασαν τώρα και δύο πριν στην περιφέρεια να ολοκληρώσει για να κλείσει εκεί ο οργανισμός που είχε αναλάβει την αποπεράτωση του. Ένα κεφάλαιο λοιπόν είναι η διαχείριση του υδάτινου πλούτου που υπάρχει μέσα στο φράγμα 70 εκατομμύρια κυβικά μπορεί να καλύψει ανάγκες και μάλιστα στις καλές εποχές και αναφέρομαι όχι μακριά πριν δύο χρόνια οι μετρήσεις έδειχναν 82 εκατομμύρια κυβικά και το επιπλέον έφευγε δυστυχώς ανεκμετάλλευτο στη θάλασσα εκεί λοιπόν είναι υποχρέωση όλων μας αφενός με αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες μπορεί να σας πούνε η δεϊάρα αλλά δύο δημαρχούς πρέπει να και να τα ξέρει όλα λέω λοιπόν έρχεται μια πολύ μικρή ποσότητα για να ιδρεύεται η περιοχή της Ρόδου ούτε καν όλο το Βόρειο τρίγωνο. προσπάθεια λοιπόν είναι να προχωρήσει η βήτα φάση του έργου αυτού που η βήτα φάση προέβλεπε την επέκταση των δικτύων μέχρι τη Λαχανιά και την επέκταση των δικτύων από τη Ρόδο μέχρι και τα Καλαβάρδα και μάλιστα σε μια συνάντηση στο γραφείο του κυρίου περιφερειάρχη το Δεκέμβρη πρόπερση 12 Δεκέμβριου αν θυμάμαι καλά είχαμε μαζί με τη Δειάρ και παρουσία μου είχα κάνει την πρόταση, εντάξει η μελέτη του έργου λέει ότι θα φτάσει μέχρι τη Λαχανιά αλλά έχουμε επίσης οξύτατο πρόβλημα στην καταβιά δεν έχει καθόλου νερό και από εκεί και πέρα αναπτύσσεται το πρασονύσι εάν λοιπόν χρειαστεί και τότε ήταν η, στη συζήτηση η απόφαση ναι να προχωρήσουμε τη β' φάση και αν χρειαστεί να χρηματοδοτηθεί και από την περιφέρεια το δίκτυο για την ε, καταβιά να γίνει